Την κυβέρνησή μα! Ποιο <Κιος> τρίαμβο. Εμεί! Κερδίζουμε! Είναι στρατηγικό το σχέδιο. Ότι... 160 τώρα, 170 την άλλη, την τρίτη σα έρχεται! Πόσους Και 190! Νομίζω τόσο εκεί, εκεί θα κρυθεί. Στο 190! Με τίποσο το... ποσοστό. Μιλάω στον το μελάτο τώρα. Τι ποσοστό επιτυχία συμμετοχή. 20 ήταν τώρα. <χει> Ο Μελάς είναι μεγάλο κωμικό. Αν δεν είναι όλα τα άλλα, ναι. Μεγάλος κωμικό. Βγήκε αφού είχε Ποιος καταψηφίσει δεν είναι μεγάλο κομικός πια Όχι σαν Μελά δεν είναι ίδιο Βγήκανε καταψηφίζεις Δεν ψηφίζεις Δήμα και βγαίνει και λέει στην άλλη φορά θα ψηφίσω Ό,τι τι, τι. Στρατηγικό. Γιατί, τι στρατηγικό. Τι στρατηγικό. Θα Γράφανε κακοπροαίρετα στα social media και αυτά ότι μπήκε το 20% στην τράπεζα τώρα και το okay. άλλο 20% μετά. Αν το κάνει για να ανεβάσει το κασέτο, αυτά είναι υπερβολέ. Δεν ισχύουν αυτά. Δεν το, το έχει πει ένας. και ο ίδιο ότι δεν έχει σχέση με, με αυτό. Ένα πρώην ανεξάρτητο, πρώην Έλληνα το, το έχει πει ότι δεν ισχύουν. Uh, uh. Ο ίδιο το έχει πει. Ε, οπότε το... δεν έχουμε λόγο. Δεν είναι κανένα που άλλα λέει τώρα και άλλα μετά να τον αμφισβητήσουμε. Οπότε έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν ναι. 162 λέγανε χθε τα σενάρια, μέχρι 165. Ούτε αυτό. Ούτε, Ούτε, αυτό. Ούτε αυτό δεν μπόρεσαν. Δεν είχαν πάει βέβαια οι δύο πρώην Χρυσαβγήτε, Έτσι κι άλλου μπορεί να μην ψηφίζαν. Τον ένα τον απελευθέρωσαν για να ψηφίσουν. Α, δεν νομίζω. Ο Μπούκουρα. Όχι, θα ψηφίσουν, δεν υπάρχει. Αλλά τίποτα δεν τραβάει με τίποτα. Μην κατέβηκε και στα ίδια ψηφοδέλτια. Ε, mm. Αν όχι σε αυτέ τι εκλογέ, στι επόμενε. Ε, δεν τραβάει με τίποτα, το ξέρουν, το βλέπουν. Να σου πω: Δεν θέλει ο Σαμαράς. Τι δεν θέλει, Τι δεν εμφα... θέλει. Δεν θέλει ο Δεν θέλει να είναι πρωθυπουργό μετά. Α το κάνει για το Βενιζέλο που θέλει έτσι κι αλλιώ. Θέλει σίγουρα. Θέλει. <χει> αλλά ο Βενιζέλος μόνο δεν μπορεί <χει> μετά. Δεν μπορεί. Να έχει, α κάνει τη γλάστρα πάνω δεν από το Βενιζέλο. Ναι, από όλου δεν θέλουν οι ίδιοι. Γιατί αν δει τι πρόκειται να ψηφίσουν, αν παραμείνουν στην κυβέρνηση, μετά στι επόμενε θα πάρουν 3% κι ο Σαμαρά. <χει> Ενώ τώρα το 10 είναι σίγουρο. 10. 12. φάσκελα <laughs> Όχι, <laughs> Τι. πόσο α, α. κυκλοφορεί από το πρωί, το Reuters το έβγαλε Ότι ο Σαμαράς έκανε όλες αυτές τις κινήσεις Αφού είχε, πάρει, είχε δώσει ενημέρωση και είχε πάρει την άδεια από Σόιμπλε και Μέρκελ Ότι θα πάω για πρόεδρο, δεν θα βγω, δεν θα τον καταφέρω να τον βγάλω Αλλά να του έχει ενημερώσει και είχαν δώσει την άδειά τους ή άλλη Α, αποκλείεται Πέσαμε από τα σύννεφα Όχι Τι όχι Είναι ο Σαμαράς τέτοιος Υποτακτικός, ναι, Όχι. Αν τον... Αν κάτι έχεις να πεις τώρα δυόμιση χρόνια που είναι Πρωθυπουργό, <στά> Πρωθυπουργός είχε ανεξάρτητη πολιτική κινείται μόνος του με γνώμονα το συμφέρον της τόπου, της πατρίδας κτλ. Πόσες απειλέ περιμένουμε μέχρι τις, 19, μέχρι τις 29. Πώ χωράνε. Πώσε απειλέ θα δεχτούμε όταν προκυφούν η εκλογέ. Κατά τη 29η μετά. Με τότε πώ. Εκατό εκατόμμύρια έρθουν. Και τι θα γίνει. Ξ, ξέρω. Τι έγινε, είδαμε και το 12 που μα ήσαν στι απειλέ, η πληψηφία του κόσμου, τι κατάφερε. Καλύτερη έγινε η ζωή του δύο χρόνια μετά. Όχι. Ε, όχι καλύτερη θα έγινε. Θα γίνει τώρα που ογεν και μετά. Δεν ξέρω τι θα Α. γίνει μετά. <laughs> αλλά δεν έγινε από το 12 ω τώρα. Χιρότερη και υποτίθεσαν σα μαρά. Για να πάει να επαναδιαπραγματευτεί όπω έλεγε ο ίδιο. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Πάνω που θα πιάναμε WiFi, πάνω που θα Ναι, ναι αυτό, τέτοιξη, το, το, το, το, το, θα ούτε αυτό. Ούτε Ήταν, αυτό. είμασταν, είχαμε πιάσει το σήμα και έλειπε ο κωδικό. Για το WiFi. Ναι, ναι, ναι. Πάνω στην ώρα και έρχονται και ρατάδε αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν σέβονται τίποτα, κανένα θεσμό τίποτα. Χρησιμοποιούν τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Καταστρατηγούν το Σύνταγμα. Ναι, ναι, ναι. Σοβαϊό. Το σέβονται 25 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχει περάσει η Νέα Δημοκρατία με τον Κάρλο Παπούλια να υπογράφει. Τι είναι ο πρόεδρο. Για να υπογράφει προεδρικά διατάγματα. Αυτό Γιατί είναι. είναι. Ναι, σωστό. Για άλλα είναι. Προεδρικά... Να κάνει και Η... κάτι χειραψίε. Οι πράξει είναι διαφορετικό από τα ε, προεδρικά διατάγματα. Πράξει, προεδρικά πράξεις, αλλά... διατάγματα, να υπάρχει ένα άνθρωπο. Για ζωοκή, τα κάλαντα. Να απ' έξω να τα κάλαντα, τα κάλαντα. Να δίνει χειραψίε, όλα αυτά. Θα πάνε να πούν στον παπούλια κάλαντα. Με το, το ίδιο κέφι θα τα ακούσει ο παπούλια τα κάλαντα από του πόντιου. Γιατί νομίζει για τόσα χρόνια. <laughs> Βγάζει την μπαταρία εκείνη τη από το ακουστικό, καθ' εκεί κάνει τον έλεγχο. Δεν έχει μπαταρία, δεν έχει μπαταρία. Με την είναι με ρεύμα, <laughs> Δεν ξέρω. <laughs> να, θα βράχει κυκλώ. <laughs> βράχει κυκλωμένο είναι, γι' αυτό έχει κρίση. Οι θεσμοί έχουν κρίση. Oh. Έχουμε θέματα. Θεσμικά. Ωραία ήταν πάντω χθε και ήταν ωραία τα κανάλια. Είχαν βάλει από κάτω και το μετρητή, μετρούσε επί τόπου. Κάνα <laughs> λαθάκι γίνονταν. Το μεγατακυλάνσary αυτά, να ξέρει. Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι. Παλιά. Το είχαν όλοι. Άλλοι κάτω, άλλοι πάνω. Ωραία ήταν, τέλειωσε γρήγορα. Την τρίτη είναι πέφτει πάνω στην ώρα εδώ τη δική μα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρω ότι είναι γρήγοροι. 12, 12 ξεκινάει. Ίδιος, ίδιος χρόνος. Ίδιος λες, χρόνος ναι. Ναι. Ε, βέβαια. Και μετά θέλει ανάλυση, θέλει, ξέρει. Καταλαβαίνει. Εν περιπτώσει θα παρακολουθούμε όλα άχος, αυτά. αγωνία με 160. Τι θα γίνει τώρα, <laughs> Θα βγει με 200 τη δεύτερη. Πολύ άγχος. Ποιους... Τι, τι, <laughs> <laughs> τι, τι μου λε και θα Πέφτει πάνω στην ώρα μα. Και... Να θα 160. γιατί μέχρι παραπάνω δεν Να προσθεθούν οι εκατόν. άλλοι 4-5. Ο Άδωνη, να ξεκινήσουμε λίγο με Άδωνη. Έχουμε έναν Άδωνη. Ναι, Άδωνη, ξεκινάμε συνήθω. Ναι, όχι συνήθω. Είναι φρέσκο. Έχει μια απορία. Διατυπώνει μια απορία. Κοιτάξτε, και να μου λέγαν κάποτε ότι άνθρωποι σαν τον Πάνο Καμένο ή σαν τον Τέρεν Σκουίκ θα κάνουν ό,τι μπορούσαν για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. και να μου το λέγανε, δεν θα το πίστευα. Δηλαδή. Ε, δηλαδή η... Καταψήφιση του Σταύρου Δήμα ενός προσώπου που είναι και φίλος προσωπικός αφαντάζομαι και του κ. Καμένου και το κ. Κουί και όλων των στελεχών των περισσότερων των Αναξιδάτων Ελλήνων η καταψήφιση του από τους Αναξιδάτους Έλληνε οδηγεί βάσει να δημοσιοποιήσουν τη χώρα προς τον ΣΥΡΙΖΑ Εμένα μου άρεσε το εξής σε αυτό, λέει δεν πιστεύει Υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται αυτέ τι μέρε και όλα αυτά τα χρόνια που δεν τα πιστεύουν κάποιοι. Και λέει ο Άδεν: Δεν πιστεύω ότι ο Καμένο, ο Κουίκ κτλ. θα έκαναν ότι μπορούσαν για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Αν κάποιο κάνει ό,τι μπορεί και έχει κάνει ό,τι μπορεί για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πρώτη αυτή. Δηλαδή, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και αν μεγάλο κομμάτι του κόσμου ψηφίσει, σημαίνει ότι δεν είναι ευχαριστημένο από αυτά που έκανε η Νέα Δημοκρατία και πάει προ τα εκεί. Ο Άδωνη και όλη τη Νέα Δημοκρατία απευθύνουν ευθύνε παντού αλλού εκτό από τον εαυτό του. Είναι ώρα για τέτοια πράγματα. Τώρα είναι η ώρα, ώρα τη ανάπτυξη, δεν είναι για αυτοκριτική. Και ανάπτυξη. Αυτοκριτική μπορεί. όταν είμαστε πιο χαλαροί. Δεν υπάρχει ανάπτυξη πουθενά στην Ευρώπη. Και ανάπτυξη. Για την Ελλάδα δεν που λένε. Δεν αναπτύσσεται. Σε κρίση και μπαίνει πιο βαθιά όλε οι χώρε. Όλε όμω. Και οι μεγάλε. Ανάπτυξη. Εδώ πείτε το και δύο εφημερίδε και πέντε παπαγάλοι. Και ανάπτυξη. Δουλέψει η ανάπτυξη. Αυτό με τη Ρωσία θα με σκάσει. <laughs> αυτό... <θα με> <laughs> Όλα μαζί. Έχουμε τα δικά μα, έχουμε, έχουμε και με τη Ρωσία. Τουλάχιστον τα βρήκε η Κούβα με το... Ως τον Ως το Ομπάμα. Φερόκι, Τουλάχιστον γίνονται τα τέτοια πράγματα νίξουν... στη Λατινική Αμερική. Θα ανοίξουν πρεσβείε. Ναι. ναι και... θα, νίξει... <laughs> Έτσι, θα έχουν κάτι, εντάξει. θα πρεσβείες. γίνει κάτι. Συμφιλιώνονται εκεί, τα βρίσκουν. Επειδή είναι στα ο Ομπάμα, γι' αυτό. Κάνει κι αυτό ό,τι μπορεί. Στα παιδιά Ομπάμα. δεν είναι. Μπορεί να είναι αυτό. Προλαβαίνει, προλαβαίνει κανένα δύο πολέμου ακόμα πριν φύγει. Όχι εντάξει. Δεν, δεν κάν... προλαβαίνει, δεν κάνεις κάνει λάθο. <laughs> <laughs> τι <laughs> δεν κάνει, <laughs> τι νοίς, δεν κάνει ο Ομπάμα. Έτσι είχα διαβάσει σε ελληνικέ εφημερίδε όταν είχε πρωτοβγεί. <laughs> <laughs> <laughs> ναι, αλλά έχουν πέρασει από, από, <laughs> από τότε και έχει κάνει να κάνει Και τι δεν έχει κάνει από τότε. Δεν κάνουν λάθος σε ελληνικέ εφημερίδε. Ναι, σωστό, σωστό. Ένα μαύρο πρόεδρο θα κάνει κάτι Ναι, Για να είσαι σοβαρό εσύ, εγώ ω Όλοι, πρέπει να έχουμε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί. Θα ακούσεις τώρα τη που... Μεγάλη ιδέα, Εγώ ήξερα. Όχι, όχι, όχι. Η μεγάλη ιδέα είσαι πολύ σοβαρό. Λάμε okay. για απλά σοβαρό. Για να είμαστε όλοι σοβαροί, πρέπει να έχουμε τη μεγάλη εικόνα. Κοιτάξτε, υπάρχουν, Υπάρχει και μια μεγάλη εικόνα την οποία πολλέ φορέ δεν βλέπουμε. Γιατί ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με τη μικροπολιτική και με ένα διαγωνισμό που θα πει τη μεγαλύτερη ξυπνάδα. Αλλά ε, αν δούμε ναι. τη μεγάλη εικόνα και καταλάβουμε λίγο και τι γεωπολιτικέ αυτή τη στιγμή αλλαγέ που γίνονται στην ευρύτερη γειτονιά μα. Και όπως μου έχει πει και ένα πολύ έμπειρο πολιτικό, η Ελλάδα δεν ξυπνάει το πρωί και βλέπει τι Αζόρε απέναντί τη. Δεν είναι Πορτογαλία. Ναι, όχι, όχι. Αυτό είναι παρόμοιο με του Άδων. ότι κάνει μια διαπίστωση που ψηλό είναι σωστή, αλλά πε την πρώτα σε σένα, είναι η Όλγα Κεφαλογιάννη. Εσύ πρώτα αγνοεί ότι η Ελλάδα δεν βλέπει απέναντί τη τι Αζόρε και έχει άλλου κινδύνους Αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί μικροκομματικά, μικροπολιτικά. Όλοι αυτοί αγωνίζονται για την ΑΤΑΚΑ. Αλλά παρόλα αυτά ε, νομίζουν είναι μια βασική έτσι, αρχή του δημόσιου λόγου όλων αυτών. Νομίζω ότι αν το πούνε και το εκφράσουν σε κανάλι, ότι αυτή δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω, δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν είναι ώρα να χτυπάμε του πεθαμένου. Ποιοι είναι πεθαμένοι. Ποιοι είναι πεθαμένοι, <χει> δεν ξέρει. <χει> τα πτώματα, Έχει ακόμα δέκα μέρε ζωή σε αυτή η κυβέρνηση. Αυτό. Του μισοπεθαμένου. Δηλαδή, να είναι, είναι κάτι τεχνολογία, λέει στη βουλή. Ό, κάτι, ό,τι προλάβουν, τι θα κάνουν. Κάτι κάτι μέρα. Γίνονται διάφορα τώρα μικρά που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Σε ένα νομοσχέδιο προχθέ πέρασα... Το Βενιζέλο να αθώσουν. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Με έναν τρόπο να αθωώσουν το Βενιζέλο από οτιδήποτε. Είναι ένοχο ο Βενιζέλο. καρδιά για... των Ελλήνων, να στο πάμε έτσι. Είναι ένοχο ο Βενιζέλο. Τι έκανε ,τι. ο Βενιζέλο. Πάνε στο ειδικό δικαστήριο του που έκανε με το no, a... Τώρα a... που τσάρο. <laughs> <Μάλιστα, ναι>. Δεν <laughs> υπάρχει. Τσάρως. Κατάλαβα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την μια κροάτρια η οποία χθε μα έστειλε καλούδια oh. από το χολαργό και γράφει ένα μικρό συμβολικό, συμβολικό, <συμβολικό> δωράκι. Με ένα μεγάλο αληθινό ευχαριστώ για την καθημερινή συντροφιά μα. Να είστε πάντα γεροί και δυνατοί. Κάλια Νικολάου, Ιστερόγραφο Αποστόλη. Καλησπέρα, Καλησπέρα. <ξωρίτηση> Κάλια, δεν το είχα εκτιμήσει. <senhor> <entertain. σορίζεται> Ευχαριστούμε πολύ για τα καλούδια που μα έστειλε. Είχαμε και μια ηχογράφηση. <més> Μέσα μιας... στα καλούδια μα και κάτι τσίπρα. Τι μα είπε, Δηλαδή. Καλό Ναι, Και κάτι ωραία αμυγδαλωτάκι από τη Λέρο και κάτι μπισκοτάκια και τα. Θα μα στείλει. Δηλαδή γλυκό με το τσίπρου μαζί. Και είχαμε και μια ηχογράφηση χθε μια εκπομπή για την πρωτοχρονιά με του Απορριμάκου και τα φάγαμε όλοι μαζί. Εκεί τα και φάγαμε εμείς, όλοι μαζί. <laughs> τα τρώγαμε όλοι μαζί. Mm. Λοιπόν, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Ελληνοφρένεια είναι όπως κάθε Πέμπτη την διαφορετική. Το ξεκινήσαμε πέρυσι στην προεκλογική περίοδο. Οπότε φαίνεται θα συνεχίσει και φέτο στην προεκλογική, προεκλογική περίοδο. Και του χρόνου ενδεχομένω στην προεκλογική, προεκλογική περίοδο. Περίοδο, ναι. Εν τω μεταξύ, πόσο μπάχαλο χώρα είμαστε Αποδεικνύεται κάθε δευτερόλεπτο Βλέποντας χθε με το τελείωμα της διαδικασίας στη Βουλή Βγαίναν οι αρχηγοί και έκαναν δηλώσει. Όλοι μαζί Στριμοξίδη, δημοσιογράφηνοι και ξένοι τώρα δεν μας δικοί μας Δημοσιογράφηνοι, φρουροί Αστυνομικοί Καλώδια Φωνές, ουρλιαχτά, οι πολιτικοί αρχηγοί να έρχονται Και μια ηλεκτροπληξία από τη βροχή δεν έπαθε κανείς Μια τούμπα έφαγε ένας το <laughs> Προβοκάτσια, προβοκάτσια ήταν αυτό Ωραία, Ωραία τούμπα <laughs> Αλλά προβοκάτσια ναι, ήταν σιριζέως Για να δείξει το Σαμαράτη θα πάθει σε λίγο καιρό Ο, ο Σαμαράς <laughs> Ο Σαμαράς έτυχε να τον βοηθήσει αλλά... Τι να βοηθήσει, Έσπρος, κοίταξε λίγο εκεί ναι. Θέλω να Θέλω να το... πάω... καλά. Αυτά κάνουν πολύ δύσκολη και τη δουλειά των δημοσιογράφων. Πόσο δύσκολο είναι εκεί να βάλει μια γραμμή, τα μικρόφωνα να είναι κολλημένα με κάποιο τρόπο. Δεν και θα ε... μα κάνετε Αμερική, εσεί <laughs> κύριε. Δεν θέλω Αμερική. Γιατί οι Αμερική τα Επειδή αυτά. έχω τύχει ειδικά στο περιστήριο όταν βγαίνουν και κάνουν δηλώσει πολύ παλιά. Τι δουλειά έχει στο Κάποτε κάλυπτα κι εγώ. Ήτανε, διάφορα. ξέρω τα παλιά. ήταν μια καλή πιάτσα το περιστήριο. <laughs> <laughs> εκεί πήγε μέσα. Λοιπόν, να, δεν μπορεί να φανταστεί τι τριμποξίδη και τι τέτοιο είναι. Στα Αμερικάνικα έχουν κάτι ωραία. Έχουν κάτι stand που πα από μακριά δεν πλησιάζει κανένα ο Είναι ένα μέτρο. Καταλαβαίνω, θέλει πλησιάζει να... μόνο το μικρόφωνο. Θες ή... βάλαν τέντε για τη βροχή, αλλά φτιάξε και όλο αυτό. Έχουν έρθει και ξένοι. Τι εικόνα θα σχηματίσουν. Ε? Ναι, αυτό. αυτό ο τουρισμό. Δηλαδή τώρα που πλατεία θα βλέπει αυτό Όλοι το χάλι. Έχουμε... εγώ περνάω κάθε μέρα από εκεί που ήταν η Σύρη πριν και περπατάω. Και τι εγώ, χαρά, και και τι εγώ. χαρά. Έχει καθαρίσει το Τι, πήρες. <χει> <χει> τι να πάρουμε βλακίου σπορτάκι. Βγάζουν και ωραίε φωτογραφίε εκεί τώρα πια. Κάθε μέρα, ναι, ναι, ναι, ναι, πριν. Λοιπόν, μα έστειλε εδώ πέρα ένα mail η κόρη τη Δόρα. Ω Αλεξία Μπακογιάννη. Δεν το τι ω Αλεξία Μπακογιάννη. Στο στάτιμο αυτό. Τι ιδιότητα έχει αποκτήσει, μα δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ωστέλει σε σένα. Κάτι είναι προσωπικό. Ναι, γιατί είναι η δήλωση του παππού τη. Έστειλε ο παππού τη. Έχει δημόσιε σχέσει και προφανώ προμοντάρει και τον παππού. Αμπα. Ναι, και τι λέει. Λέει, είναι η δήλωση για το, μετά τον Καμένο. Α μην συνάντησε τον Μισοτάξ το Καμένο. Γιατί έκανε δηλώσει ο Καμένο απ' έξω, αλλά έστειλε και ο Μισοτάξ. Γράφτη δήλωση. Στο πλαίσιο τη προσπάθεια εκλογή Προέδρου τη Δημοκρατία, συνάντησα τον Πάνο Καμένο. Α. Η άποψη που ήταν κατηγορηματική. Πρόορε εκλογέ που θα οφείλονταν στην αδυναμία τη Βουλή να εκλέξει Πρόεδρο τη Δημοκρατία θα οδηγούσαν τη χώρα σε περιπέτεια. Ωραία, Με τελικό αποτέλεσμα. Μητσοκάκης... Ναι. Να κάνουμε το ανάποδο. Άρα προώρε εκλογές Εφόσον ο Μιτσοτάκη δεν θέλει προώρε εκλογές έχει και απειλητικό περίμενα. Με τελικό αποτέλεσμα να βρεθούμε εκτό τη ζώνη του ευρώ. Α, μάλιστα κατευθείαν. Όχι αποσταθεροποίηση και βλακίε. Δεν πάει κατευθείαν. Καταστροφή. Πώ δεν έβαλε κανέναν μου ναι, σιγά, Το σημείο <laughs> που έχουν φτάσει τα πράγματα επιβάλλεται να αναζητηθούν ευρύτερε κατά το δυνατόν συνενέσει. Μόνο με τη Νέα Δημοκρατία συνενέσει. Όχι κάτι άλλο. με είδαμε τι συνενέσει. Ότι στηρίζει το Σαμαρά Μιτσοτάκ. αυτό εδώ με συνένεση Πρέπει να θέσουμε σήμερα το συμφέρον τη χώρα υπεράνω προσωπικού ή κομματικού συμφέροντος. Είπε ο Μητσοτάκης <laughs> Όχι είναι προσωπικά εσύ. συμφέροντα. Όχι, όχι. Και οικογενειακά. Ναι, ναι. ναι. Και οικογενειακά. Αλλά να, δεν είπε οικογενειακά. Ναι, εντά, το οφείλουμε προ το λαό, από τον οποίο ζητήσαμε μεγάλε θυσίε, που σήμερα υπάρχει κίνδυνο πάλι από δικό μα λάθο να πάνε χαμένοι. Ναι, χαμένε έχουν πάει να του πει κάποιο. Αυτούς... Με τι κυβερνήσει του που λέει η η μόνο την αλήθεια και λέει μόνο μόνο την αλήθεια. Οι θυσίε είναι χαμένε. Δεν έχουν πιάσει κανένα τόπο και δεν θα πιάνουν από την Όπω δεν θα πιάζουν και οι θυσίε που θα γίνουν με τη νέα κυβέρνηση. Γιατί όταν βγει η κυβέρνηση νέα, επειδή θα έχει παραλάβει χάο και ένα δίμηνο, σου λέω από τότε θα λένε Σιριζέη. Ένα δίμηνο εκλογικών διαδικασιών. Αυτό θα πούνε και Σιριζέη, θα, θα πούνε. Όχι, τα άλλα θα πούνε. Ο Τσίπρα δεν είχε πει στον Πο... Δεν δικαιολογούμε να πω στι ευρωεκλογέ ότι παραλαμβάνω χάο. Θα πούνε λοιπόν επειδή έγινε αυτό και επειδή στι διαπραγματεύσει αυτό και εκείνο του διώτη, εκεί θα δούμε τι θα πούνε. Ε, ε, πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα, διότι δεν. Ο στρατούλη στην Κάρθια πριν ήταν λίγο πιο ξεκάθαρο. Τι είπε, ε, Βγαίνουμε από μνημόνια, κάνουμε ένα. Αλλιώ <laughs> θα φάνε μεγάλη απογοήτευση. Δεν ξέρω, θα δούμε. Εγώ θα θα του δούμε. σκέφτομαι πάρα πολύ αυτέ τι μέρε. Το αρχείο μα σκέφτομαι πάρα πολύ αυτέ τι μέρε. Θα πάρει φωτιά. Ναι. Ναι. Ναι. Αλλά αυτοί θα απογοητευτούν, πραγματικά. Μπορούμε να μην ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ στι επόμενε. Οι επόμενε. Ε, ναι, εντάξει, γιατί τέλο πάντων ο Γκλέτσο. Oh. Έφτιαξε το κόμμα. Ναι, πήγε και επίσημα. Πιατέλο, έγινε η τελεία. τελεία. Όμω, όμως επειδή τι, τι, τι. το κόμμα αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία, δεν συζητούν όλοι για την τελεία και mm, πόσο ναι. θα στερήσει από όλου. Μετά το ποτάμι για την τελεία. Μετά λέμε. το ποτάμι. Ε, αυτό το θέμα βγήκε να το καταγγείλει ο Γκλέτσο. Θα ήθελα να ενημερώσω όλου εκείνου οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία εκφοβισμού, εκβιασμών και Ταξίματος, κατά των υποψηφίων μας ανά την Ελλάδα ότι πρώτον μας κάνουν να χαμογελάμε με το πόσο χαμηλά μπορούν να πέσουν κάποιοι άνθρωποι στο όνομα της δημοκρατίας πάντα επίσης να τους πω ότι δεν φοβήθηκε κανένας είμαστε όλοι στις θέσεις μας κάτι τέτοιες ενέργειες μας δίνουν κουράγιο μας εμψυχώνουν να πω βεβαίω ότι αν συνεχιστούν θα βγάλουμε και ονόματα στη δημοσιότητα και επίσης να πω ότι Εμεί θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε με το δόγμα του Καρά Το οποίο τι έλεγε θα διαβάσετε στην ιστοσελίδα μα. Και διαφήμιση, Γκρίζα. <laughs> Την Γκρίζα, το κόμμα του. Όχι, να πάμε στη συνέχεια τη ιστοσελίδα. Ναι, ναι, και πήγαμε τρέχοντα να μάθουμε. Έμεινα ήσικο, μένουν όλοι στι θέσει του. Όλοι, όλοι. Και, και οι πέντε μένουν στι θέσει του. Ποιο είναι αυτό που θέλει να στερήσει στελέχη από τον Κλέτσο, Τόσο ηλίθι. Τα ξένα κέντρα έλα, να, έλα υπάρχει, ξένα να υπάρχουν κέντρα, φωνές να εκφραστεί ο κόσμος ναι. Έχεις διεξόδους πια στη δημοκρατία Δεν υπάρχουν αδιέξοδα Το βλέπεις Νόμιζα έχεις δύο εξόδους <laughs> Χάρηκα για προς <laughs> Αλλά έχεις δύο εξόδους είπες ε. <laughs> Ναι ναι ναι Δύο διε, <laughs> εξόδους Δύο εξόδους ο... ο... Λέβαια μας καταγγείλει εδώ μια γκωμένα Ακροάτρια Γκωμένα ο... πρέπει ο... να ο... είναι ο... Λοιπόν ο... ο... ο... ο... Τι εκπομπέ τη Πέμπτη, λέει. Α, where <laughs> εκπομπέ τη Πέμπτη. Ξεκινήσατε πέρσι κατά τύχη. Μα καταγγέλει. Ρε. Μια Πέμπτη του Ιανουαρίου που κάτι σα έτυχε και δεν μπορούσε να είστε εγκαίρω το πρωί για να ετοιμάσετε την εκπομπή και όχι προεκλογικά. Όπω είπατε. <laughs> Οι μεγαλύτερε ανακαλύψει γίνονται κατά τύχη. Ρε, είναι φανατική ακροάτρια Δεν ξέρω τι κάνει. Ε, και θυμάμαι εγώ. Είχε, και Αυτή ήταν πέμματα. η μέρα που είχε καεί ο πίνακα εδώ, θυμάσαι, και μας μα κάει κανένα όλα. Πινακάς. Τότε μπήκαμε εδώ μέσα. Α, το Μποτερό, ένα που έχουμε okay. μέσα. Στο... Okay. Ποιο πίνακα. Ο ηλεκτρικό. Α, νομίζω του Μποτερό, αυτό με τα λαμπάκια. Okay. Πήραν φωτιά τα okay. λαμπάκια. Ήταν... Εδώ ah. που είχε πάθει το βραχικύκλωμα, με τα μετασχηματιστή και καίκαν όλα που φτιάχναμε και μπήκαμε αναγκαστικά. Δεν θυμάσαι. Όχι. Okay. Τότε ήταν ηλεκτρικό. Εσύ θυμόσασε προεκλογικά πριν λίγο. Τώρα σου ήρθε ο πίνακα. Μετά από λίγο θα πούμε κάτι άλλο. <laughs> πριν εγώ θυμάμαι να πω μια απάντηση, είναι και ψέμα να φανεί ότι δεν ah, το πει τρώμα αυτό. Τι σημασία. Ο λαό θέλει ενημερω Ναι, ότι θέλει καλό ψέμα, το έχει αποδείξει. Και το χαίρεται και το αναζητά. Σήμερα το πρωί είχε έναν ωραίο καυγά. Ποιο. Κουίκ. Γενικώ ο Κουίκ δίνει ωραίου καυγάδε τώρα τελευταία. Προχθές έδωσε έναν ωραίο με το μελά, τον ακούσαμε εδώ από την εκπομπή. Και σήμερα το πρωί ήταν ο Κουτσούκο από το Πασόκ με τον Κουίκ από του Σάνελ. Γεώργο, και ξέρει τι μου για να κλείσω το θέμα. Ότι επάνω στο διαφημιστικό διάλειμμα, ο εκπρόσωπο του Πασόκου είπε, Τον ρωτήσατε τον το Μιτσοτάκι. Τέτοιο άγχο έχουνε. Θα πάτε στι κάλπε, κύριε, και η μισή θα είστε έξω. Μα... Θα πάτε στι κάλπε και δεν ξέρω αν θα είστε και μέσα. Βέβαιοι, Εμείς θα είμαστε. Η Ανέλ, οι ανέλ, οι ανέλ, οι ανέλ θα είναι στι κάλπε. Εσεί θα είστε έξω κανένα από την επόμενη φορά και δεν ξέρω και με ποιον αρχηγό. Με τον Παπανδρέο αρχηγό θα πάτε. Με τον Βενιζέλα θα πάτε. Με τον Σιμίδη θα πάτε. Βρείτε λοιπόν τα του οίκου σα που είναι σκορποχώρη και αφήστε του υπόλοιπου να κάνουν τη δουλειά του. και το είστε. Και πάρα πολύ που έτσι εσείς... το και, κόμμα σας και εγώ λυπάμαι που τα αποκόμματα λοιπόν, που μαζέψατε σας, σε αυτό το σας, κόμμα σας, ναι, ναι. διεκδικούν να παίξουν σας ρόλο σας αν λοιπόν κόμμα είναι ο Γιάννης ο Δημαράς Του, του, του, του, του άρματο πολιτών, αν απόκομα είναι η Έλληνα η Κουντουρά, αν απόκομα είναι η Μαρία η Κόλια, ε, Αλλά δυστυχώ κύριε... είσαστε το κόμμα των Σταμουλοκολάδων, το έχετε καταλάβει, κύριε Κουίκ. Γεια σα, κύριε Κουτσούκο. Σας. Είναι Γεια σα, κύριε για τις Κουτσούκο. Του Γεια σα, κύριε Κουτσούκο. Σα έχω ζήσει και πολιτικά και δημοσιογραφικά. Είσαστε το κόμμα των Σταμουλοκολάδων, με αυτού που συνεργάζεται τη Νέα Δημοκρατία. Κατά σύμπτωση, ξέρετε πω έχει κάνει ερώτηση στην Βουλή για του ψεκασμένου, ενώ και ω Και κουβέλης, πάντως όχι εμείς. Από τον Κουβέλη το περιμένω. Σπένσερ. Κι ο Βορίζη. Συγχαρητήρια, Σπένσερ. Μια χαρά, ωραίο διάλογο διά, ήταν. Μαλί παραλίγο, παρακάτω τίποτα. τίποτα Γιατί άρχισε τι κατηνές ο Κουτσούκο. Διαφημίσει και τέτοια. Ε, δηλαδή, για όσους δεν κατάλαβαν, και από τη δήλωση που διάβασε του Μιτσοτάκη, ο Μιτσοτάκη ζητάει από τον καμένο να στηρίξουν σαμάρα. Ακούω τώρα. Ναι, περίπου αυτό καταλαβαίνει. Για να το, με το Ξέρεις υπάρχον, γιατί. δεν είπε με τη σταθερότητα. Δεν είναι έτοιμο να φύγει, γι' αυτό. Ή να Ο Μητσοτάκη. Σιγά-σιγά μη το εννοεί. Το κάνει για τα μάτια του κόσμου για να πούν μετά οι Μητσοτακοί. Ορίστε, Α. μέχρι και τον μπαμπά μα βάλαμε να στηρίξει. Σιγά-μου πιστεύει. Αυτά τα συγχαρητήρια έδωσε ο Μητσοτάκη στον Καμένο. Συνέχισε έτσι να το ρίξουμε αυτό που μα έριξε τότε. σιγά Να σβήσουμε <laughs> και τη γύρω από τον Καρατζαφέρη, κάπω κάτι να γίνει να με το σαμαράν. Oh. Γιατί μας στέλνουν εδώ μηνύματα, ταξίδι, ταξίδι, ταξίδι <Λε> Δεν δίνουμε ταξίδι παιδί μου, <Λε> όποιος το έδωσε, το έδωσε Δεν δίνουμε εμεί πια, ούτε Χριστούγεννα έχουμε Δίνουμε ταξίδι. εδώ όλου του ταξίδι. Δίνουμε ταξίδι λοιπόν. Μεγάλο διαγωνισμό εδώ στον Real FM. Πού δίνουμε ταξίδι. Εμεί δίνουμε ταξίδι. Το Λονδίνο. Την ώρα δικιά μα. Το Λονδίνο <laughs> έχει ποντίκια καλέ <laughs> Και φτερά του τηλεφωνικού καταλόγου. Το λέω χειτηριό ποιητή. Καλά κάνουν και θέλουν το ταξίδι. Χειτηρίσω γίνει Αχ, τι να κάνει. Χειτηρίσω Μια συλλογή καινούρια δεν κάνει. Τίποτα. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη χτε με το που τέλειωσε η ψηφοφορία ήταν στα παράθυρα μαζί με το σταθάκι του ΣΥΡΙΖΑ Και βγαίνει λοιπόν ο Κυριάκο και στο παλιό μοτίβο, είδε και το 160. Είχαν κάτι μουούρε όλοι αυτοί εντωμεταξύ. Είδε μια ωραία φωτογραφία του Μάριου, μάριου Λόλου, το είδες, Υπουργικό είδες, Συμβούλιο, στο Καμαλάσσα από κάτω, όπω σαν να είναι όχι σε κηδεία. Το επόμενο βήμα σκέφτονταν όλοι. Ναι. Ο Βορρήτη, δεν μου βγήκε. Το μετέωρο βήμα, βήμα του Βορρήτη, χαίρετο Βορρήτη, γιατί ανοίγουν οι πόρτε για προεδρεία του κόμματο. ο Βορρήτη με στην τρελή χαρά. Βέβαια η Ντόρα εκεί καρα δοκίδει, ότι το χάσει και δεύτερη φορά αλλά ο Κυριάκος λοιπόν βγαίνει με το Σταθάκι αμέσως μετά στο Μέγκα η εικόνα την οποία δίνεται στις αγορές είναι μια εικόνα πανικού και είναι μια εικόνα πανικού δεν την νομίζω. οποία εγώ τη θεωρώ απολύτως δικαιολογημένη απολύτως κύριε Σταθάκη διότι έχετε μιλήσει για μονογραφή, διαγραφή χρέους Για ασκησίματα μνημονίων, έχετε προτάξει μία ατζέντα, ενδεχομένω όχι εσεί προσωπικά, αλλά στελέχη σα, τα οποία μιλούν για κρατικοποίηση τραπεζών, τα οποία γενικά δεν δίνουν την, εντύπω. Πώς λέτε, λέτε, διότι διότι δίνουν την εντύπωση. Πώ δεν υπάρχουν τίποτα άλλο αυτά. Δίνουν την εντύπωση. Αφήστε να τελειώσω, να κάνουμε έναν πολιτισμένο διάλογο. Βεβαίως. Δίνετε την εντύπωση, και σα λέω, όχι κατά εσεί προσωπικά, κύριε Σταθάκη, ότι δεν τέμνεστε σχεδόν πουθενά με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και με το διεθνέ χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από κάτω ο Σταθάκης καθόλου δεν ισχύει. Καθόλου δεν ισχύει. Προσπαθεί να πει τι να πει ορμό Σταθάκη. Αυτό ο Σταθάκης πιστεύει ότι και ο Μητσοτάκη σε σχέση με το διεθνέ χρηματοπιστωτικό τη αγορέ, ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία χωρί αγορέ και όλα τα υπόλοιπα. Το στήριξε όσο μπορούσε. Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν το λέει. Ναι, ο Σταθάκης, το Σταθάκη, Ο Σταθάκης θα μα απασχολήσει όταν γίνει υπουργό πάρα πολύ γιατί έχει αυτό το ύφο στο Μηλίχιο. Α, αυτό που ο Κυριάκο βγάζει και γλώσσα. Βγάζει και γλώσσα ο Κυριά... και Και κάθομαστε και τον Κυριάκο τώρα. Ναι, ναι, ναι αυτό, αυτό είναι ένα ωραίο. Είπαμε. Και κάποιο πρακτορείο διεθνέ έγραψε ότι στη διαδοχή μπορεί μόλις φύγει ο Σαμαράς, να είναι ο Κυριάκο πρόεδρος. Θα τον κάνει. Τώρα, τώρα. επίσης <laughs> θα Δεν <σκρατώ. laughs> γίνεται να Είναι έξω έτσι κι τα μάτια <laughs> θα, θα τα ξεριζώσει. Θα βγει να πει την του τελικά. Θα κάνει, τον ο Θα γίνει ο Η συζήτηση Κυριάκου Σταθάκη mm. έκλεισε ω εξή. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η τεράστια αναταραχή στι παγκόσμιε αγορέ. Εσεί είστε άνθρωπο που έχετε επαφή με το τι γίνεται εκτό από δεν διαβάζετε όλα τα δημοσιεύματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα, κύριε Σταθάκη, τη συμβατική κέντρο Είστε ένα κόμμα του οποίου το 40% εκπροσωπείται από ανθρώπου οι οποίοι περίπου βλέπουν την άνοδο στην εξουσία ω μια ευκαιρία να καταρρέσει ο παγκόσμιο καπιταλισμό. Τα πιστεύουν αυτά Έχει δει ανθρώπους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να καταρρεύσει ο παγκόσμιος καπιταλισμός Πώ πρέπει να ανανεώσουν επιχειρήματα Το Λαφαζάνι Δεν θέλει αυτό, αυτό Ποιο κάνει ή η, Ρόζα. η Ρόζα Αυτή μπορεί αλλά μπορεί. πού είναι η Ρόζα Πού είναι η Ρόζα Πού <laughs> είναι ρόλο, η Ρόζα Θέλω να πω αυτά πρέ, Αν θέλουν να πάνε σε εκλογές και να τσιμπήσουν κανένα δεκαπεντάρι Πρέπει να ανανεώσουν λίγο επιχειρήματα Αυτό ότι έρχονται οι κομμουνιστές, μας μα παίρνουν τα σπίτια. Ναι, δεν, δεν ότι ισχύει, ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. είναι κομμουνιστές. Αυτό είναι όχι κομικό. Τα ακούει η κοινωνία και πραγματικά γελάει αν το κάνουν για λόγους άτυρας. Οπότε ναι, λογικό. Μπράβο να το συνεχίσουν. Δεν τους του ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ κομμουνιστέ. Ούτε ΣΥΡΙΖΑΕ δεν λένε πια ότι είναι Μα κανεί δεν το λέει. Η Σιριζέ, ο άλλο έχει πάει, πάει στην Bilderberg τη Ιταλία. Έχει πάει στο Τέξα. Πήγανε στα Φάντζ προχθέ στο Λονδίνο. Το λένε. Στου Πάπε. Στου Πατριάρχε. Του Πατριάρχε. Στα ναι. Άγια Όρη. Παντού Λίγη έχει. Στα Άγρια Όρη, τα Άγρια, άγρια. Άγια, Ά. Ά. Ά. Κάνει τα πάντα για να δείξει ότι δεν είμαστε αυτό που νομίζετε. Mm. Δεν είμαστε εμεί οι συνιστώσει. Είναι κάτι άλλο. Τι χρειαστήκαμε τι συνιστώσει κάποτε. Αλλά τώρα που ήρθε όλο το Πασόκ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε κάτι άλλο. Ένας ανόητος Θέλει να με διορθώσει το σε ένα μήνυμα Μάλιστα, Και, και εδώ yeah. Όποιο θέλει να σε διορθώσει Είναι πάμε Γιατί πάμε. να με διορθώσει αλλά να ξέρει κιόλας Λέει όχι Spencer Terence τον Ελένε τον Κουίκ Άχ, Βρε Αποστόλη mm. Βρε Ζωά <laughs> <laughs> Για ψάξτε εδώ πέρα Τέρεν Σπένσερ Νικόλαο Κουίκ λέγεται. Είναι το πλήρε όνομα που θα μα πει και όλοι δεν ξέρουμε ότι λέει Τέρεν Σκουίκ. Αυτό τώρα ψηφίζει. Αυτό ξέρε... τώρα ψηφίζει. Που, αυτός αυτός τώρα ψηφίζει αυτός... που δεν ξέρει ότι το Κουίκ του λένε Σπένσερ Τέρεν Νικόλαο τάδε. Αυτό, αυτό θα μα οδηγήσει εκεί που... που θα κάνει και τον έξυπνο και θα διορθώσει κιόλα. Ζώα. Τέλο <laughs> πάντων. Κάποτε <laughs> θα με πιστεύω <laughs> <laughs> Κάποτε να <laughs> <θα> με πιστεύει. <laughs> και τα ζώα. Κάποια ζώα δεν με πιστεύω Λεβέντι. Διαφημίσει, Νίκο, θέλει. Ωραία. Τα είναι κάτι Χριστούγεννα αυτά... Μαδούρο Radio Κα... κυρίες και κύριοι, <laughs> Μαδούρο Radio... <laughs> Όχι μόνο δούμε... Τσάβες... Αφού. Όχι, ε, κομμουνιστές, μαρξιστές, Ναμίμπια, ερυθμι... Ερυθρή, Χμέρ, Σουδάν... Εμείς, από τις 12 και μετά όμως... Ας και την κάτια <laughs> μέσα, <laughs> αυτό, αυτό είναι ένα θέμα... Θα ακούσει κάτια ότι λέει Μαδούρο... Θα σβήσει τι επαφέ τη, όλου του. το κινητό. Ο Μαδούρο είναι άνθρωπο εντωμεταξύ, είναι πρόεδρο. Ράδιο Μαδούρο. Το ράδιο Μαδούρο, εδώ που εξελίσσεται το. Νίκο, κάποιο για σένα το Είναι και ο Σαπρανίδη εκεί, βρε παιδιά. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Σα φιλώ, Κάντι. Κάντι, Νίκο. Είναι ο Νίκο Σαπρανίδη στον ήχο, όντω. Λοιπόν, ε, και λέει εδώ ένα ακροατή, τον έχασα. με λέει, μια. Θα έπρεπε λέει στην πρώτη, είναι από Αργεντινή και είναι ναυτικό. Και είναι στην Αργεντινή και ακούει η Real τώρα εμά εδώ. Για να εκδικηθούμε, λέει το Σαμαρά που μα κατέστρεψε, έπρεπε οι βουλευτέ να κάνουν το εξή. Πρώτη ψηφοφορία που χρειάζεται 200, να ψήφιζαν, α πούμε, 190-195. Mm. Δεύτερη, πάλι 200, να ψηφίσουν 180 85 Βλέποντα ο Καλαματιανό, θα καβαλούσε το καλάμ για τα καλά. Τρίτη θα ψήφιζαν 60. 160. Και θα πήγαινε, λέει, κατευθείαν στον δρομοκαίτιο ο Σαμαρά μετά από αυτά. Α, ότι τώρα, χωρί να κάνουμε όλο αυτό, τον βλέπει στο μάτι γιατί του. Γιατί τον έχει τον Άδωνη από κοντά, νομίζει. Το βλέπει στο μάτι του. Φίλου. Γενικώ. Στο Υπουργείο Υγεία, ο Σαμαρά βάζει πολύ στενού του. Είχε τον Άδωνη και βάλει το Βορíδη. Πού ξέρει ότι είναι στενό αυτό το Βορíδη, δεν τα έχει καλά. Μην δει, φασίζεται αμέσω. Ό,τι γίνεται, ο εκτελεστικό βραχύωνα είναι ο Βορíδη. Τη διερεύνηση τώρα το να βρεθούν 180, ο Βορíδη την είχε αναλάβει. Τις δύσκολες αποστολές από το Μαξίμου δεν είναι ο Λαζαρίδης και η άλλη, είναι ο Βορύδης. Mm. Τον έχει εκεί. Οι άλλοι που είναι στα υπόλοιπα και δεν πιάνουν τα ανακυντά. Δεν ξέρω οι άλλοι που έχουν λογικό είναι, αν την κάτια τη λέει παλαιοσημητικά. Είναι κάτια παλαιοσημητικά. Είναι ο τράγκας το πρωί. Γενικώς, λοιπόν, ε... Νομίζω είναι ρομαντικά η κάτια. Το παλιού Πασόκ έχει ένα δίκαιο. Είναι η ρομαντιά του παλιού Πασόκ. Δεν έχει σημασία τι είναι, έχει σημασία τι λέγεται. Είμαστε ράδιο Μαδούρο. Αυτό είναι το καλό και νομίζω. Δεν το περίμενα, θα δουλεύαμε στο ράδιο Μαδούρο. Αρκεί να μην αρχίσει να πληρώνει εδώ σε τίποτα τι έχει Βενεζουέλα. Μπολιβάρ είναι το νόμισμα, νομίζω. Αυτό το μήνα θα πάρετε Μπολιβάρ. Ωραία, ακούγεται όμω το Μπολιβάρ. Δεν ξέρω τι μπορεί να αγοράσει με Μπολιβάρ. Δεν ξέρω. πει με ευρώ τι μπορεί να αγοράσει. Τον κόσμο όλο. <laughs> <σωστό>. <laughs> Με μπίπ ξέρει τι γίνεται αυτό. Ναι, όλο. Λοιπόν, ε, ο Κυριάκο ήταν ωραίο γενικό. Έχει αυτή την ωραία αυτοπεποίθηση ο Κυριάκο Μητσοτάκη και επειδή είναι και ε, στο πλαίσιο τη αξιοκρατία. Μια θεραπεία ξαφνικά την απέκτησε. Δεν ξέρω τι συνέβη. Ξεχρέωσε ότι Σίμεν και χάρη και ποιο ξέρει. Δεν και επειδή μόνο του τα έχει καταφέρει όλα στη ζωή, ναι. έχει μια αξία λόγο του. έχει άλλη δύναμη τώρα, αν είσαι αυτοδημιουργήτο. Α επενδυμίσω τον κύριο Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα είναι εκτός αγορών Δεν δημιουργείται ένα τρόμος στις αγορέ η ΣΥΡΙΖΑ Η Ελλάδα παραμένει εκτός αγορών η, ε, η Ελλάδα βγήκε η κύρι, εκτός αγορών από τη στιγμή Μητσοτάκη. που καλλιεργήθηκε Όχι, κύριος. ένα κλίμα πολιτικής αστάθλημα Κύριε Μητσοτάκη αφήστε το να απαντήστε Τότε η Ελλάδα ο εκτός Είναι Έχετε δίκιο, εσείς πέτε γι' αυτό Γενικώ, για τι αγορέ, το ότι είμαστε εκτό αγορών φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Ενώ δεν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά φταίει όμω ο ΣΥΡΙΖΑ. Η προκαταγωνία και... τη αριστερά ξεκινάει από τα τραγούδια, όπω ξέρουμε. Όπως έχει κάνει ο Βορρήτη. Τώρα... Ο Βορρήτη. Περιμένουμε... Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που είμαστε εκτό αγορών. Τα τραγούδια μα πυπίλησαν το μυαλό και βγήκαμε. Συμφωνώ. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία όλοι το νέο κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου. Να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε. Θα κόψει αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ, κάνω διότι δεν θα ψηφίσουμε ποτάμι. Ποτάμ. Έχει το Σταύρο Θωδωράκη. Και έχει και τον Γιώργο Παπανδρέο. Πού πάει η καρδιά σου και το θα χέρι σου. Θέλω να πω και αν μην προλάβει ο Γιώργο, έχουμε κάτι να ψηφίσουμε. Δεν θα προλάβει ο Γιώργο. Θα, θα ο Γιώργος. βοηθήσουμε όλοι. Να. Αλλαγή θα το λέει το κόμμα. Να βάλουμε πλάτη. Το... Ναι, αλλά οι Παπανδρέο εκεί ψηφίσαν μια χαρά τώρα για πρόεδρο τη Μακαρδία. Τι σημασία έχει. έχει. Δεν ξέρω. Έχει αυτό. Δεν έχει καμία πολιτική σχέση. Πριν πάμε στο Γιώργο, ψήφισε για πρόεδρο ο Ψαριανό. Τι εννοεί. Δεν ψήφισε, δεν, ο Μελάς, ψήφισε ο δεν ψήφισε ψήφισε. ο Μελά και ψήφισε ο Ψαριανός. Δηλαδή, κομματική ταυτότητα κάρτα μέλους τη Νέας Δημοκρατία θα πάρει ο Ψαριανός. Ο αριστερό. Ακούγεται ότι ο Ψαριανό τελείωσε ψηφοφορία και συνέχισε να ψηφίζει εκεί. εκεί Κανονικά εκεί δηλαδή. Συνέχι. Ζητούσε μετά και κάτι μνημόνια, κάτι νομοσχέδια Η κάτι πορεία έχει. του Ψαριανού από όταν έκανε εκπομπή μέχρι που έγινε αριστερό του ΣΥΡΙΖΑ και μετά τη ΔΙΜΑΡ είναι φοβερή. Μέσα σε πέντε χρόνια τα έχει κάνει όλα. Να. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, είναι φοβερό. Και βεβαίω και ο Λικούδη ψήφισε. Χαρά οι το ακροατέ του τότε. <laughs> ναι, ναι, χαρά... <laughs> ο IG που τον Και τον και... έχουν ψηφίσει και πολύ Σιριζέ. Την Αλφα δεν Θήκη δεν που δεν Ειδικά όταν... Τι δεν ξέρανε από το ραδιόφωνο. ραδιόφωνο. Όχι, όλα αυτά είναι διδάγματα. Πια. Αυτά όλα που βλέπουμε. Και τι άκουγε. Την εκπομπή του. Όχι, Και τον έβλεπε. μια Υπάρχει μια φωτογραφία που υπάρχει στο Που είναι ο Τατσόπλου, έχει αφήσει η Ραχίλ Μακρύ το παλτόν εκεί, ένα γαλάζιο μπουφάν. Και το, το μυρίζει. Παλτόν τη είναι ένα γαλάζιο μπουφάν, ναι, από ρε, ε... το μπουρνάζει μάλλον, έτσι πώ το πέτρε. Θα σου πω όχι. <laughs> Επειδή στη φωτογραφία νομίζω είναι μπουφάν. Δηλαδή, να νά, είναι τι φύνα αυτή το θα μπουφάν. Φωράγη, αλλά γράφουν κάτι για πάλι αλλά δεν μπορώ να καταλάβω από τη φωτογραφία. Εν πάση περιπτώ, το πανοφόρι τη, το <laughs> γαλάζιο. Το όχι Αμπέχωνο αφήσει. μάλλον πια. Όχι, είναι, όχι, ακόμα, όχι ah. ακόμα, και το μυρίζει ο ψαριανό. Και το κρατάει ah, ο Τατσόπουλος Φετυχιστές, ε? Δεν ξέρω αν είναι φετυχιστές ah. Αλλά στη Βουλή στα έδρανα τώρα Η Ιραχήλ είναι στην άλλη μισή Αθήνα που ο Τατσόπουλος δεν, δεν ξέρω, δεν ξέρω Και ah. όλα αυτά στα έδρανα Με μπροστά το λικούδι να γελάει, το να ειδώνει. Εδώ ο Ψαριανός έχει γράψει στη Βουλή στα έδρανα Αυτός να έκλανε, δεν θα κάνει yeah, κάτι δεν άλλο Δεν ξέρω, δεν ξέρω Εγώ λέω ότι είδαμε. Αυτή η φωτογραφία έχει κάνει η Γκέλε, εν πάση περιπτώσει. Μα αν έκλανε, ξεκίνησε από την. Δεν θα έκανε και τα υπόλοιπα όλα. Τι ανομαλίε. Δεν ξέρω. Τρέπομαι. Δηλαδή, χαίρομαι να πάω στη Βουλή, μην αγγίξω κανένα έδρανο από κάτω και έχει περάσει ο ψαριανό και έχει χαμάρει. Εγώ είμαι με το Γιώργο. Του Για Βουλή, να αλλάξουν γρηγότερο. Όχι, Με το τον Παπανδρέου. Του Γιώργο Παπανδρέου. Περιμένουμε πώ και πώ το κόμμα, γιατί έχει λήψει απόλυτα. Και αυτό έχει έναν Το βλέπει κάθε μέρα εδώ σε εξελίξει. Παρακολουθεί. Γιατί αν γίνουν εκλογέ, το Πασόκ μάλλον δεν θα μπει με 9 βουλευτέ. Εντάξει, ω πρώην Πρωθυπουργό, αλλά δεν νομίζω να τον βάλουν εκεί στα ψηφοδέλτια. Οπότε η λύση είναι ένα κόμμα που θα λέγεται αλλαγή και θα θυμηθούμε τον παλιό καλό Γιώργο τώρα. Η πένθυμη μουσική είναι επειδή μα έχει λείψει. Όλα τα υπόλοιπα είναι επειδή τον θέλουμε ξανά πίσω. Υποσχεθήκαμε θυσίε που έκανε οι πολίτε να μην πάνε χαμένα. Καμένη θυσίε. Εμεί βάζουμε στόχο το 2015.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 Εμείς μιλάμε δικαιώματα, είναι δικαιώματα για όλους η εργασία, είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Θα έρθει στιγμή που δεν θα φοβάται η καθιστική, τάξη. Ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περί, περίθαλψης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Οι δύσκολοι αντιμετωπίζονται αν... γεωτρήσεις νότια της κρίτης. Αλληλεγγύη απέναντι στο χαμηλή συνταξιούχο Για την διεκτήση, διεκδίκηση των Ολυμπιακών αγώνων Αλληλεγγύηση των λαών Είναι ουσία της Ολυμπιακής εκχυρίας Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 101η 101 θέση Πανθολομολογούμενες ευθύνες Υπερδιπλασίασε το χρέος Η Ελλάδα μάλιστα ήταν μία Ένα, ναι, μία χώρα Αγώνα και προσπάθεια Που επί δημοκρατίας Δεν θα μπορούσατε και ρυθμούς Ούτε να φανταστείτε Μηδέν Μηδέν στο πηλίκιο Να έχουμε θέση στον κόσμο Θέση στον κόσμο ουσιαστικό Εμεί είμαστε εδώ. Εμεί τραγουδάμε. Λέει ένα από το Twitter ο Ντιμ Σάγκ. Αμ. Αυτά με τα Ινδιάνικα. Λέει ο ψαριανό δοκιμάζει πράγματα. Άλλωστε, όπω λένε, άντρα είναι αυτό που δοκίμασε και δεν του άρεσε. Έτσι. Για το, ε, και λέει ένα άλλο. Δεν μπορεί να μην του άρεσε με τον ένα, μπορεί να του άρεσε με κάποιον άλλο. Ο Χανκ Τσινάσκι. Τι είναι αυτά παρεμπτύρια. Το Twitter Ινδιάνι, Ινδιάνι, ναι, Ινδιάνι, ναι, Ινδιάνι δεν διαβάζει. Δεν λένε το όνομά του Χρήστο Παπαγεωργόπουλου. Γιατί δεν το λένε. Τέλο πάντων, λένε, Παλτό είχε η Ραχίλ, αλλά είναι το μέσα μέρο που μυρίζει ο γελίο, η φόδρα. Παλτό είναι η Ραχίλ. Okay. Δεν είχε παλτό <laughs> Λοιπόν. Και ε, τον κάπτον ακούσαμε πριν. Υπάρχετε διάφορα σχόλια για τον Γιώργο Παπανδρέου. Γι' αυτό λέμε ότι λείπει από την πολιτική ζωή ο Γιώργο. Το καταλαβαίνει ο. Ε, κι άλλοι λείπουν. Γιατί ο Καραμαλί δεν α πούμε. Συγγνώμη κιόλα. Ήταν μια περίοδο. Πού είχαμε του καλύτερου. Είχαμε Γιώργο, εντάξει, ο Σμίτη είχε από τότε. Ναι. Γιώργο, Καραμαλή. Ο Καραμαλή δεν ήταν σαν τον Γιώργο. Δεν ήταν σαν τον Γιώργο, Αλλά το χαιρό ήταν να τον βλέπεις, να τον ακούσει. Να τον ετιατόρε τον βλέπει. Και τώρα τον βλέπεις. Και έλεγε σηκώθηκε, γεμάτα... έλεγε? Σηκώνεται χθε όρθιοι. Είδα ότι πρέπει να σηκωθούν και όρθιοι. Και λίγο... Έβγαλε έκτακτο το Μέγκα. Παύρο Σ... Δήμα. Και ξανακάθετε κάτω, στα πίσω έδρανα. Α δεν πάει κάτω γιατί μετά έχει ανηφόρα για να νέει. Αυτό ανέβει. που αγόρια και κορίτσια λέγαν παρόν, παρούσα δεν ήξερα <laughs> <είχαν> κανείς. <laughs> Είπαν κανένα δυο, δεν έχει σημασία. Α. Ο Τζαμτζή από πάνω Θεό. ε. Α, Άμα λείψει ο Τζαμτζή, δεν θα γίνονται ψηφοφορίες. Δεν, δεν έχει να μετρήσει κάποιο. <laughs> Τεντόρια φωνή, κανονικά εκεί τα οργανώνει μια χαρά, αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετούμε. Και όλα. Ναι, κιόλα. όλα. Γιατί έχουμε μαγκαζίνο σε λίγο, το τραγούδι το διάλεξε ο Μάριος, αν και τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκο. έτσι γίνεται. Να τι γίνεται έχουμε εργασία, δύο σήμερα. Uh -huh. Ευχαριστούμε που μας uh -huh. ακούσατε. Uh -huh. ευχαριστούμε που μας uh -huh. ακούσατε. Uh -huh. Να πω το τραγούδι. Ναι, Power πέρα. in the Darkness, λέγεται Tom Robinson Band. Ακούστε, Για. Σε λίγο μαγκαζίνο, γεια σας.